Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας από το βιβλίο «Ο γέροντάς μου Ιωσήφ, ο ησυχαστής και σπηλαιώτης» που συνέγραψε ο, ο Ησυχαστή και τώρα στις Εφρέμ ο Φιλοθέιτης προηγουμενος της ιερας μονης φιλοθεου και τωρα στις Ηνωμένε πολιτειες της αμερικης Μας διηγείται, όπως ακούσαμε στην τελευταία εκπομπή, για τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Σύντομα, μετά από αυτά που αναγνώσαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή, άρχισαν οι υψηλές πνευματικές καταστάσεις του παπά Εφραίμ, του Κατουνακιώτη. Έλαβε πλούσια χάρη από τον Θεό, που τον ανέβαζε συνέχεια σε μέτρα, που μόνο όσοι έχουν γευθεί μπορούν να καταλάβουν και που όλα οφείλονται στην απλανή διδασκαλία, και στις προσευχές του γέροντος Ιωσήφ που το έλεγε «Παιδί μου, εσύ όπως προχωρούσες και μόνος σου θα έβρισκες την χάρη, αλλά δεν θα μπορούσες να την διατηρήσεις. Με τα δάκρυα την χάρη, με τα δάκρυα συνέχισε. Αλλά τρέχεις πολύ και σε φοβάμαι, άλλοι ξοδεύουν μια ολόκληρη ζωή στην άσκηση και δεν γεύονται αυτές τις καταστάσεις» και σενα τόσο γρήγορα σου τάδωσε ο Θεός. Και ο Παπα απαντούσε τα ταπεινά. Γέροντα, αν ο Θεός μου δίνει να φάω κρέας, εγώ να του πω ότι θέλω φασόλια. Και καυχόμενος εν κυρίω ο Γέροντας για την προχωρημένη κατάσταση του Παπα έλεγε «Εγώ τον έκανα έτσι». Πράγματι έτσι ήταν». Ο παπά Εφρέμ είχε τον παπανικηφόρο τυπικά για γέροντά του, αλλά ο πραγματικός του αλήπτης ήταν ο γέροντας Ιωσήφ. Αυτός τον ανέδειξε μεγάλο δοχείο της Χάριτος. Από την άλλη όμως μεριά, η πειρασμοί του παπά Εφρέμ δεν ήταν μικρή. Μια φορά τον βασάνιζαν αλήπητα οι δαίμονες καθ' την διάρκεια της αγρυπνίας του, με λογισμού για ασήμαντα πράγματα. Το πρωί πήγε στον γέροντα και του είπε την βραδινή του ταλαιπωρία. Και εκείνος ο σοφός τον ρώτησε ερευνητικά. «Τι κατάσταση είχες αυτές τις μέρες στην προσευχή σου» «Πολύ καλή γέροντα». Τότε κούνησε το κεφάλι του αποφαντικά. «Αμ, μη περιμένεις μόνο τα γλυκά, να περιμένεις και τα πικρά». Όταν σου δοθεί χαριτωμένη κατάστασης, σύντομα να περιμένεις πειρασμό. Αλλά και όταν έχει πειρασμού και στενοχώριες, να ξέρεις ότι κοντά είναι και η παράκληση από τον Θεό. Ο γέροντας τον στήριζε με έργα και λόγια, τον συμβούλευε, αλλά δεν του φανέρωνε τον πνευματικό δρόμο της ψυχής του. Μόνο μια φορά του είπε «Σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεσαι, να προσέξεις πολύ» Μήπως δίσκα καμιά φαντασία, μήπως δεχθείς κανέναν άγγελο, μη τον προσκυνήσεις αμέσως. Πρόσεξε γιατί η κατάστασή σου θα δεχθεί πειρασμό. Αδύνατον είναι να μην δεχθεί. Φυσικά ο γέροντας μιλούσε εκ πείρας, αφού είχε γευθεί όλες αυτές τις αναλλαγέ ως έμπειρος πνευματικός οδηγός που ήταν. Δεν το πλέον ερευνώντα τι πνευματικές καταστάσεις, αλλά ήξερε σε κάθε βήμα τι θα συναντήσει και τι πρέπει να κάνει για να ελκύσει το έλεος και την χάρη του Θεού. Η ευλάβεια του Παπά Εφραίμ εκδηλωνόταν στην Θεία Λειτουργία. Το πώς να ψάλει τις αίτήσει και τα λοιπά της Θείας Λειτουργίας τα διδάχτηκε από τον γέροντα Ιωσήφ και εκείνος από αρπαγή νοός. Πήρε τους ήχους και τα μέλη της αλμοδίας από το όραμα, που είδε με τα πουλάκια που έψαλαν το τεριρέμ. Και από τότε δίδασκε στους άλλους πώς να ψάλουν το κύριε Λέησον σιγανά, ησυχαστικά, σαν να έρχεται η φωνή από μακριά. Τόσο σιγανα έψαλαν, ώστε παρόλο που το εκκλησάκι τους ήταν πολύ πολύ μικρό, δεν ακούγονταν να οι φωνές. Έψαλαν χαμηλόφωνα για να κρατεί το άνθρωπος ήρεμο αφού με την ησυχία του στόματος, Φωνάζει η ψυχή και επικοινωνεί με τον Θεό. Πολύ χαιρόταν ο γέροντας Ιωσήφ με τις λειτουργίες αυτές και με την κατανικτική ατμόσφαιρα που εδημιουργεί το, διότι όλοι τη συνοδείες του ήσαν ολόκαρτα δοσμένοι στη λατρεία και κανένας λογισμός δεν σάλευε το νου από την προσευχή. Γι' αυτό δεν άφηνε πλέον κανέναν άλλο να τους εφημερεύει μάλιστα δε έλεγε «Δεν πιστεύω να υπάρχει μέσα εις όλο το Άγιον Όρος καλυτέρα θεία λειτουργία από αυτήν που κάνουμε εμείς όπως την κάνουμε σε αυτό το ταπεινό εκλισάκι. Ο γέροντας Ιωσήφ είχε ολόκληρη την ωερά προσευχή και οι υποτακτικοί του τον ακολουθούσαν και γινόταν μια θεία λειτουργία προσευχής λειτουργία. Συγνά Στη Θεία Λειτουργία ο Παπα-Εφραίμ έβλεπε την Θεία Χάρη ολοζώντανη, ψηλαφητή, να γεμίζει όλο το εκκλησάκι. Δια τούτου έλεγε εμπειρικά ότι το Πνεύμα το Άγιον δεν οράται, αλλά η χάρις του οράται. Η χάρις πλημμίζε τις καρδιές τους στον μικρό ναό και πολλές φορές έβλεπε το Θείο Βρέφος πάνω στο Άγιο Δυσκάριο και τα δάκρυά του έτρεχαν ποτάμι. Μια φορά στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων πληροφορήθηκε τι σημαίνει Υιός Θεού και συγκληρονόμο Χριστού και παράλληλα ένιωθε τρομερή ζέση πνεύματος. Πολλές φορές κατά το θέλος της Θείας Λειτουργίας είδε νεκρό σώμα επί Τραπέζης όταν λειτουργούσε όπως σε επιτάφιο. Κάποτε μετά από Θεία Λειτουργία, όταν πήγε να κοιμηθεί από ο Παεφρέμ, ξαφνικά βλέπει ένα χερουβίμ. Με ανέκφραστη αγαλίαση, το αγκάλιασε και το φίλησε. Όταν είπε στον Γέροντα τι του συνέβη, αυτός του είπε ότι ήταν εκδήλωση της Θείας Χάριτος. Άλλη φορά είδε τον Τριαδικό Θεό στα τίμια δώρα και να πω τον περιγράφει. Είδα όλη την θεότητα στα τίμια δώρα. Την είδα με τα μάτια της ψυχής. Αυτό όμως δεν μπορώ να το περιγράψω. Τον Θεό βέβαια δεν μπορεί να τον ειδεί ο άνθρωπος και να ζήσει αλλά κάπως όπως ο Μωυσής που λέγει τα οπίστια του Θεού. ευρέθην την στιγμή εκείνη η κατάσταση αρήτου μακαριότητος ειρήνης Αγάπη θείου έρωτο δακρύων. Ζωντανό ο Θεό ει το άγιο δισκοπότηρον. Πώ να τολμήσει λοιπόν να πλησιάσει ει το άγιο ποτήριον, Ο γέροντα όμω μετά από τέτοια γεγονότα τον ταπίνουν εγγλικά λέγοντά του: Πολύ τρέχει, παπά μου. Μετά από τόσε ουράνιε καταστάσει, δεν πρέπει να μπορεί κανεί. Γιατί ακόμη ευωδιάζει το εγκαταλελειμμένο ερημοκλεισάκι του Τιμίου Προδρόμου του Γέροντος Ιωσήφ που λειτουργούσε τόσα χρόνια ο Παπα Εφραίμ. Γι' αυτό και ο Παπα ομολογούσε μεταπίστεως και συντριβής. Πολλή κατάνοιξης, πολλά δάκρυα, πλημμύρα. Δεν μπορούσα να συγκρατήσω τον εαυτό μου όταν λειτουργούσα. Οφείλω να ομολογήσω και να διαλαλίσω την αλήθεια ότι όλα αυτά εχαρίζονται από τον Θεό με την ευχή του γέροντος Ιωσήφ. Όταν ο Παπα βρισκόταν σε υψηλές πνευματικές καταστάσεις προσευχής και δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εαυτό του, του έλεγε ο γέροντας «Είτε χαρά έχεις, είτε λύπη έχεις, να μην το εξωτερικεύεις. Μέσα σου μπορεί να βρει κόλασης ή παράδεισος να μην το εξωτερικεύεις. Αυτή η κατάσταση είναι καλύτερα. Ούτως ώστε ο πλησίον σου να μην ξέρεις σε τι κατάσταση είσαι. Ομολογούσε κατόπιν με αυτομεμψία ο Παπα ότι αυτό το πράγμα δύσκολα το ετήρησα. Πάντως η καθοδήγηση του γέροντος Ιωσήφ δεν ήταν πάντοτε μελιστάλακτος. Αντιθέτως, Ευκαίρος, ακέρο, έβρισκε πατήματα για να διαπαιδαγωγήσει τον νεαρό ασκητή και να τον διασφαλίσει μέσα στο λιμάνι της ταπεινόσεως. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, κήρυξον των λόγων, επίστηθη, ευκέρο, ἀκέρος έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον, πάσῃ μακροθυμία και διδαχή. Όλα πρέπει να τα μεταχειρίζεται ο πνευματικός πατέρας για την ωφέλεια των παιδιών του. Στις αρχές δεν του καλοάρεσε του νεαρού παπά εφρέμ το φαγητό. Έτσι αυτοβούλος πήγαινε και μάζευε καρύδια και τα έτρωγε. Αυτή του η πράξη όμως δεν διέφυγε από τον γέροντα. Του τα και μια μέρα του λέει κοφτάκι απότομα. «Παπά» Να μην έλθει εδώ ξανά να λειτουργήσεις. Με τον λόγο αυτό ο παπά Εφραίμ έχασε την προσευχή. Πάνε τα δάκρυα, πάει η χαρά, πάει η κατάνοιξης, πάνε όλα. Και ο παπάς έπεσε σε απελπισία και απόγνωση. Την επομένη έτρεξε, πήδηξε από τη μάντρα και έπεσε στα πόδια του γέροντος με δάκρυα. Συγχώρεσέ με, δεν θα το ξανακάνω. Και πράγματι από τότε έγινε αρνάκι. Μια άλλη φορά ο Παπά Εφραίμ έκανε κάποιο λάθος και άργησε να πάει στην Θεία Λειτουργία την κανονική ώρα. Ζήτησε συγνώμη, αλλά ο γέροντας δεν μαλάκωσε. Άρπαξε την ευκαιρία για να διαπραγωγήσει τον Παπά Εφραίμ στην ταπείνωση. Αφού τον επέπληξε δρημίτατα, τον απέπεμψε σκεωδός λέγοντάς του Φύγε και να μην ξαναέρθεις μέχρι να σε καλέσω. Μάλιστα, τον κράτησε μακριά του για τρεις μέρες, παρά το γεγονός ότι ο παπάς τον παρακαλούσε με δάκρυα να τον συγχωρέσει. Και ως συνήθως πέρασαν οι μέρες με πνευματική νέκρα. Ουδε μία κίνηση χάριτος. Τι τράβαγε ο παπά Φωνέσα Φωνές από τον παπανικηφόρο, φωνές από τον γέροντα Ιωσήφ, και στέρισε της χάρητος από τον Θεό. Αλλά όλα ήσαν για την προκοπή του. Τελικά την τετάρτη μέρα ο γέροντας τον κάλεσε να έλθει για να λειτουργήσει. Κατά την Θεία Λειτουργία τον επισκίασε η χάρης μετά από τόσες μέρες και χάρηκε. Όταν το είπε στον γέροντα αυτός απάντησε με το γλυκό πατρικό του ύφο. Καλά παιδί μου, δεν κατάλαβες ότι σε αγκάλιασα εμπνεύματι και τότε ο γέροντας του μίλησε για την σημασία της ακρίβειας που απαιτεί η πνευματική πρόοδος ώστε να οδηγηθεί από την πράξη στην θεωρία. Κάποτε άλλο ο Παπαεφρέμ αντέδρασε σε κάποια εντολή και έκανε παρακοή στον γέροντα. Εξαιτίας αυτού, όπως ομολόγησε αργότερα, όχι μόνο λείψε τον γέροντα, αλλά πολύ παιδεύτηκε από τον Θεό. Σας εξομολογούμε ότι όπως αναφέρετε στον βίο του Αποστόλου Πέτρου, ότι όταν άκουε την φωνή του Πετινού έκλεε, γιατί θυμόταν την άρνησή του, έτσι κι εγώ όταν θυμάμαι αυτή την παρακοή, κλαίω ώρες ολόκληρες γιατί γνωρίζω ότι δεν έπρεπε να την κάνω και ότι μαζί με τον Γέροντα πλήγωσα και το Πνεύμα το Άγιο. Και γι' αυτό ομολογούσε ο Παπαεφρέμ ότι τον μόνο άνθρωπο τον οποίον φοβήθηκε και αγάπησε πολύ ήταν ο γέροντας. Και πράγματι απέκτησε τόση ευλάβεια στον γέροντα Ιωσήφ αλλά και στον πατέρα Αρσένιο που πάντα έλεγε στην αρχή και στο τέλος της κατηδίαν προσευχής του διευχών των Αγίων Πατέρων Ιωσήφ και Αρσενίου. Η πνευματική κατάσταση του γέροντος Ιωσήφ ήταν τόσο υψηλή που ο Παπαεφρέμ εξαιτία του πνευματικού συνδέσμου που είχε μαζί του αντλούσε πλημμύρα χάριτος όπως έλεγε ο ίδιος εν μεταχρόνια τα χρόνια εκείνα χύμαρος η χάρη όταν ήφετο το γέρον Ιωσήφ όταν έφευγα και φιλούσα το χέρι του ζητώντας την ευχή του αν μου έλεγε μέσα από την καρδιά του πήγαινε ήταν σαν να έλεγε πήγαινε και θα δεις. Αμέσως πλούτιζα στην προσευχή και στην χάρη. Αντιθέτως, αν τον είχα λυπήσει σε κάτι και μου έλεγε κοφτά, «Άντε, πήγαινε τώρα». Τότε είχα πνευματική ξηρασία και εγκατάληψη. Αυτό επαληθεύτηκε όταν κάποια ημέρα μου είπε, «Δεν θα έχεις τίποτε μέχρι το άλλο Σάββατο». Και πράγματι, για μια εβδομάδα είχα νέκρα και παγωμάρα και απορούσα πόσο ισχύει ο λόγος του γέροντος, πώς τον επισφραγίζει αυτόν τον λόγο ο Θεός. Το πρώτο πράγμα που συνήντησαν όλοι οι υποτακτικοί του γέροντος Ιωσήφ ήταν ότι ο Θεός όντως επικύρωνε τα σωτήρια λόγια του και αυτό είναι ένα μυστήριο που δεν μπορούν οι αμελείς και οι αδαει να το ερμηνεύσουν. Αυτό όμως που μπορεί να επιβεβαιωθεί είναι ότι Όσο περισσότερο ενώνεσαι με το γέροντά σου, τόση περισσότερη χάρη παίρνεις. Όπως ο σίδηρος, όσο τον πλησιάζει στην φωτιά, τόσο περισσότερο πυρακτώνεται, ενώ όσο τον απομακρύνεις, τόσο και αυτός σκουριάζει. Ο γέροντας έλεγε του παπά Εφραήμ, ότι «Αν σε ένα σπίτι και έχεις πνευματική κατάσταση, μπορεί στο σπίτι αυτό να αισθανθείς τι πνεύμα κυκλοφορεί. Αν υπάρχει δηλαδή πνεύμα προσευχής, πνεύμα εγκρατείας, πνεύμα ασκητικό ή πνεύμα αρπαγής, ψεύδους, πλεονεξίας, μαγιάς; Διανοητικά ο Παπαϊφρέμ καταλάβαινε τι έλεγε ο γέροντάς του αλλά εμπράκτος δεν μπορούσε να το συλλάβει διότι του φαινόταν όχι μόνο απίστευτο αλλά και παράλογο. Ο ίδιος όμως ομολόγησε αργότερα. Είχα πάει μία ημέρα να λειτουργήσω στον Γέροντα Ιωσήφ. Μόλις μπήκα στο κελί του λέγω αμέσω. «Γέροντα, τι συμβαίνει εδώ μέσα, τι είναι» μου λέει «Εδώ ένα πνεύμα σιωπής επικρατεί σαν να μου επιβάλλει σιόπα. διότι αμέσως στην ψυχή μου δημιουργήθηκε τέτοια αίσθησης Σαν να ειδοποιήθηκε τρόπο ότι εδώ μέσα υπάρχει σιωπή. Να σου υπό, λέει ο Γιάρνοντας. τώρα τη μεγάλη τεσσαρακοστή. Το Σάββατο θα λειτουργήσουμε, θα κοινωνήσουμε, θα φάμε και θα μιλήσουμε με τον πατέρα Αρσένιο μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Την Κυριακή το βράδυ θα βάλουμε μετάνιο ένα τον άλλον για να συγχωρεθούμε και όλη την εβδομάδα κατόπιν. Δεν θα μιλήσουμε. Αν θέλουμε τίποτε να κάνουμε, μόνο με τα νοήματα Τότε λοιπόν κατενόησα εξιδίας πύρας πλέον, ότι οι λόγοι του γέροντος Ιωσήφ ήταν αληθινοί. Όταν γέρασε πια ο Παπαϊφρέμ, ενθυμούμενο τα παλιά του χρόνια, έλεγε: Αχ, Μακαρία, Υπακούει, τι να σου πω, όταν ήμουν υποτακτικός άλλη χαρή είχα, άλλη προσευχή. Πετούσα τρόπον την στον αέρα διότι η προσευχή πηγάζει από την υπακοή και όχι η υπακοή από την προσευχή. Κάνε υπακοή τώρα και στη συνέχεια θα έρθει η χάρης. Μας έλεγε ο Γιώροντας Ιωσήφ αυτός που υπακούει Α είναι και στραβή η υπακοή του, θα του βγει σε καλό για την υπακοή του και μόνο. Δεν έχει σημασία ποιος είναι ο γέροντα. Τι τον ωφέλησε τον Ιούδα που είχε τον Χριστό. Τίποτε. Τι τον ωφέλησε τον Γιεζή που ο γέροντά του ήταν προφήτης. Τίποτε. Τι τον ωφέλησε τον Αδάμ που ήταν μέσα στον Παράδεισο όπου ο γέροντάς του τρόποντινά ήταν ο Θεός, τίποτε, αφού έκανε παρακοή. Και όμως δεν ζημιώθηκε ο Ακάκιος, ο αναφερόμενος στην κλίμακα του ο σίου Ιωάννου του Σιναήτου, που ο γέροντάς του ήταν στριφνός, ανάποδος και τον έδερνε συγχρόνος, αλλά κατέστη μέγας Άγιος. Δεκαετίες αργότερα από Παεφρέμ, προς το τέλος της επιγιού ζωή του, ήθελε να επισκεφθεί για τελευταία φορά τα καλύβια του γέροντος Ιωσήφ στον Άγιον Βασίλειο. Μόλις πλησίασε το εγκαταλληλειμμένο εκκλησάκι του κελιού του γέροντος, με φανερή συγκίνηση και ποταμούς δακρύων, έλεγε στο συνοδό του «Αιωνία του ημνήμη, αιωνία του ημνήμη, Χορτάσαμε χάρη, χορτάσαμε χάρη. Εδώ επί τρία χρόνια κοντά στον γέροντα Ιωσήφ ήπια νερό από το νερό του παραδείσου. Ω, την εποχή εκείνη που επήγαινα στον άγιον Άγιο Βασίλειο, εις τον γέροντα Ιωσήφ, τι χάρη ήταν εκείνη, τι καταστάσεις χάριτος, τι λειτουργίες, τι θεωρίες, τι μυστήρια, τι αποκαλύψεις, νόμιζες ότι και οι θάμνοι και τα βράχια και οι φύσει όλοι δοξολογούσαν και υμνολογούσαν τον Θεό. Στην μικράν Αγία Άννα. Δεν ήταν δυνατόν να έλθει κοντά στον γέροντα άνθρωπος, όσο εμπαθή και αν ήταν και να μην θεραπευθεί. Αρκεί μόνο να του έκανε υπακοή. Ήξερε αυτός ο ουράνιος άνθρωπος με πολλή διάκριση να θεραπεύει τα πάθη των υποτακτικών του. Μόνο να έμεναν πλησίον του και έγινοντο άλλοι άνθρωποι. Ο γέροντα είχε πολύ αγάπη και ήταν χαριτωμένος αλλά και πολύ ακριβής και αυστηρός στην ασκητική του πορεία και τάξη που ήταν δύσκολο να μείνει κανείς κοντά του. Επειδή είχε περάσει και δοκιμάσει όλα τα ασκητικά παλέσματα, ήξερε ακριβώς πώς έλκεται και πώς διατηρείται η Θεία χάρη. Γι' αυτό και τα λόγια του ήταν πάντα λίγα και εύστοχα. «Εδώ θα κάνεις έτσι». Και απαιτούσε από τον ερωτήσαντα τελεία υπακοή. Πέρασαν πολλοί και ωφελήθηκαν από τον γέροντα, αλλά όλοι σχεδόν έφυγαν. Πέρασαν άνθρωποι γραμματισμένοι με μεγάλες σπουδέ και θέσεις αλλά μόλις τους έβαζε ο γέροντας μέσα στο καμίνι της υπακοής παρά την προθυμία τους έφευγαν. Κανένας δεν μπορούσε να μείνει κοντά στον γέροντα αν δεν ξέγραφε τον εαυτό του από την ζωή γι' αυτό και η συνοδεία του ποτέ δεν έγινε μεγάλη. Έλεγε χαρακτηριστικά θέλω να κάνω μοναχό Αληθινό μοναχο, όχι νερόβραστα πράγματα. Ο γέροντα δεν έκανε επιλογή, αλλά από αγάπη δεχόταν όλους όσοι ζητούσαν να μείνουν, επειδή δίθεν ποθούσαν την ησυχία και την πνευματική ζωή. Η πράξη όμως έδειχνε ότι ήσαν μεν καλοπροαίρετοι άνθρωποι, αλλά δεν είχαν την αυταπάρνηση που απαιτεί η ασκητική ζωή της ερήμου. Είχαν και μερικές παλιές συνήθειες καλά μέσα τους που εμπόδιζαν τον γέροντα να κρατά το αυστηρό ασκητικό τυπικό του. Γι' αυτό και τους έλεγε «Καλύτερα πηγαίνετε στα μοναστήρια όπου εκεί υπάρχει ασφάλεια να κάνετε υπακοή και να έχετε τα ταπεινό φρόνημα». Έτσι στα μέσα περίπου του 1936 Είχαν μείνει κοντά στον γέροντα ο πατήρα Αρσένιος, ο πατήρ θανάσιο και ο πατήρ Ιωάννης. Υπήρχαν όμως σοβαρές δυσκολίες με την παραμονή τους στον Άγιο Βασίλειο και δια τούτου αποφάσισαν να μετακομίσουν αλλού. Ο κυριότερος λόγος της μετακομίσεως τους ήταν ο πατήρ Ιωάννης που δεν έκανε καθόλου υπακοή όχι μόνο δεν άκουγε, αλλά εμπόδιζε και τον γέροντα να ζήσει ησυχαστικά όπως ήθελε. Το έλεγε ο γέροντα: «Εάν εσύ, παιδί μου, όντας υποτακτικός, ζητά την ανάπαυσή σου, τότε εγώ τι πρέπει να γίνω». Ένα άλλο πρόβλημα ήταν η μεγάλη σωματική κόποι που κατέβαλαν για να μεταφέρουν στην πλάτη τους και σε τόσο μεγάλο υψόμετρο τα αναγκαία τρόφιμα και υλικά που χρειάζονταν. Τρίτο σοβαρό πρόβλημα ήταν οι ενοχλήσεις από τους άλλους. Η φήμη του ως μεγάλο ασκητού είχε διαδοθεί και ως εκ τούτου πολλοί πατέρες πήγαιναν να τον συμβουλευθούν και έτσι έχασε την ησυχία, τον χρόνο για προσευχή και την αμεριμνησία του. Για όλου αυτού τους λόγου αποφάσισε ο Γέροντας να φύγει μαζί με τον πατέρα Αρσένιο και τον πατέρα Θανάσιο. «Φεύγομεν», είπε, «πάμε αλλού να αγωνιστούμε για να μην μας βρίσκουν εύκολα οι άνθρωποι και μας τερούν την προσευχή και την ησυχία μας». Στην νοτιοδυτική πλευρά του Άθωνος, σε μια απότομη και καταπράσινη πλαγιά και σε υψόμετρο 300 περίπου μέτρων από τη θάλασσα, βρίσκεται η πανέμορφη σκήτη της Αγίας άνης. Αποτελείται από καλύβες δομημένες κλιμακωτά σε πεζούλες ή μία πίσω από την άλλη και συνήθως κρυμμένες πίσω από θεόρατες δρύς ή γκριζοπράσινους βράχους. Τότε αριθμούσε η σκήτη περίπου 200 πατέρες. Εδώ βρίσκεται το μεγαλύτερο τεμάχιο Αγίου Λειψάνου της Αγίας ἀνης της Προμήτωρος. Σε απόσταση μισής ώρας από την Αγία Άννα βρίσκεται η λεγόμενη Μικρά Αγία Άννα. Πρόκειται για μία μικρή ασκητική γειτονιά που αποτελείται από πέντε καλύβες όλες και όλες, και διατελεί σε θυγατρική σχέση με την Αγία Άνα. Έχει δε πιο κλίμα επειδή ένας πέτρινος όγκο στα βόρειά της την προστατεύει από το Αγιάζη που κατεβαίνει από την κορυφή. Από τους παλιούς πατέρες της κοίτης είχαν ακούσει ο γέροντας Ιωσήφ και ο πατήρ Αρσένιος για κάτι δυσπρόσιτα σπήλαια προς την Παγιάνα. Ερεύνησαν και με πολύ κόπο τα βρήκαν σε μια απότομη κατοφέρεια κάτω από το ησυχαστήριο που ζούσε παλαιότερα ο περίφημος Παπασάβας ο Πνευματικός, ο υποτακτικός του φημισμένου Γεωργιανού Γέροντος Ιλαρίωνος. Στις πυλές εκεινες εκείνες είχαν καθίσει δύο-τρεις Ρώσοι ασκητές και υπήρχαν ακόμα δύο μικρές στέρνες. Επρόκειτο για ένα πολύ απομονωμένο μέρος που ελάχιστοι γνώριζαν. Πολύ μέρο σαν αετοφολιά που είχε από τη μια τα βράχια του βουνού και από την άλλη ένα βαθύ γκρεμό. Πολλοί με το τοπίο διότι είχε απέραντη ησυχία. Τόσο απόμερο ήταν που με δυσκολία θα τους έβρισκε κάποιος. Έτσι τον Ιανουάριο του 1938 φορτώθηκαν στην πλάτη του τα πενιχρά ρούχα τους και τα λίγα βιβλία τους και μετεκόμισαν στις δύο εκεί σπηλιές. Το τι επικολούθησε αγαπητή Ακροατέ θα το δούμε πρωτοθεώς στην επόμενη μας